Στίχη 41 ως 52 Ο Ιησούς δωδεκαετής των Ναόν 41 Και πήγαιναν οι γονείς του κάθε χρόνον εις Ιερουσαλήμ δια την εορτή του Πάσχα, όπως όλοι ευσεβείς Ισραηλίτε. 42 Και αφού έγινε το πεδίο 12 ετών, όταν ανέβησαν αυτοί στα Ιεροσόλυμα, σύμφωνα με την συνήθεια που είχε καθιερωθεί υπό του νόμου δια την εορτή, επήραν και αυτό μαζί τον. 43 και όταν συνεπλήρωσαν τα σημεία τη παραμονή των εις και γύριζαν αυτοί στην πατρίδα των, ο πέση Ιησούς έμεινε ο πίσω εις Ιερουσαλήμ και δεν αντελήφθησαν τούτο η Ιωσήφ και η μητέρα του παιδίου. 44. Επειδή δεν τον ενόμησαν ότι είτοι στο καραβάνι των προσκυνητών, επροχώρησαν μιας ημέρα δρόμων και το εις εζήτουνα τον έβρουν μεταξύ των συγγενών και γνωστών. 45. Και επειδή δεν τον έβρων, γύρισαν οπίσω στην Ιερουσαλήμ και στον των δρόμων να τον έβρουν ερωτώντες και τους προσκυνητάς τους οποίου είναι ίντων. 46. Και όταν επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ μετά τρει ημέρας, αφότου είχαν να εκείθεν χωρί τον Ιησούν, συνέβη να τον έβρουν εις των ιερών περίβολων του ναού να κάθεται εν μέσω των διδασκάλων και να ακούει αυτούς και να τους ερωτά δια σπουδαία ζητήματα ασυνήθη την την του. 47. Και υπόρουν και θαύμαζαν όλοι όσοι των οίκον για την εξαιρετική νοημοσύνη και για τι απαντήσει που έδιδε. 48. Και όταν ο Ιωσήφ και η Μαρία τον είδαν, κατελήφθησαν από έκπληξη διότι δια πρώτη φορά ο μικρό Ιησού παρουσιάζεται μη σκεπτόμενο την ανησυχία που θα του σε προκάλει η καθυστέρηση σε αυτή. Και η μητέρα του είπε προ αυτό: Παιδί μου, γιατί μα έκαμε έτσι και έμεινε σου πίσω. «Ειδου ο πατήρ σου και εγώ με πόνον και λαχτάραν σε ζητούσαμεν». 49. Και είπε προς αυτούς «Διατί ζητείτε να με έβρετε, δεν ήξερατε ότι στα οικίματα του πατρός μου πρέπει να είμαι, δεν έπρεπε λοιπόν να ανησυχείτε, ούτε υπήρχε λόγος να με αναζητείτε ως χαμένον». 50. Και αυτοί δεν κατάλαβαν τον λόγον αυτών που του είπε». Διότι δεν ήξευραν ακόμη ότι ο Ιησούς είτο και φυσικός Υιός του Θεού και συνεπώς δικαιούτο να αποκαλέσει τον ναών πατρικήν κατοικίαν Του. 51. Και κατέβει μαζί τους από τα Ιεροσόλυμα και ήλθεν εις Ναζαρέτ και εξυκολούθη ο ευπηθής Υιός να υποτάσσεται εις αυτούς και η μητέρα Του διαιτήρει τα λόγια και τα συμβάντα αυτά εις τη μνήμη τη, βαθιά χαραγμένα εις την καρδίαν 52. «Και ο Ιησούς βαθμιδόν προώδευε κατά την σοφία και κατά την αύξηση του σώματος και κατά την χάρη τόσον παρά το Θεό, ο οποίος ολονέν προόδευε πλουσιότερον την εύνοια του εις Αυτόν και κατά το μέτρο της σωματικής και πνευματικής αυξήσεως και αναπτύξεως του Ιησού, εξέχινεν επί την ανθρωπίνη φύση του πλουσιότεραν την ενίσχυσή του και την ευλογία του, όσον και παρά τις ανθρώπινε οι οποίε ανεύρισκονεν αυτό» όλων έν και περισσότερων έκτακτα και ασυνήθη χαρίσματα σοφίας και καλοσύνης και αρετής.